Όλα είχαν τελειώσει στις 19 Ιανουαρίου. Όμως η φρικτή δυσοδεία πλανιέται ακόμη στην ατμόσφαιρα. Πράγμα πολύ λογικό, αφού κάτω από την πύλη που λεγόταν νεκρά ή σαπρά, γιατί από εκεί έσερναν έξω από το στάδιο τους νεκρούς αρματοδρόμους, θάφτηκαν πάνω από 30.000 πτώματα. Διατομή το θάψε αυτά. Κι σαπίζουν στα υπόγεια του υποδρόμου. <σύνει> ήδη τα παράθυρα των υπογείων χτίζονται. Ήδη ο αυτοκράτορας Συζητάει ένα μεγαλεπίβολο πρόγραμμα για την ανοικοδόμηση της Αγίας του Θεού Σοφίας που οι εξεγερμένοι την ρήμαξαν όπως και τη μισή πόλη άλλωστε. Τα λουτρά του Ζευξύπου τη στοά τα γάλματα αυτοκρατόρων και διασύμων ενιόχων τη χαλκί πύλη και όλη εκείνη την πτέρυγα του Ιερού Παλατίου τη βιβλιοθήκη και την αγορά τις συνοικίε των πλουσίων και τις αναθυματικέ στήλες τον υπόδρομο τον ίδιο εν το σπίτι τους. Ναι, η τάξη βασιλεύει ξανά, κατά πως και εκείνη η προκήρυξη. Ίσως και να είναι ευθετότερη λοιπόν η στιγμή να ανοίξουμε το φάκελο της υπόθεσης και να κοιτάξουμε λίγο βαθύτερα. Να δούμε τελικά σε ποιο βαθμό υποκρίνονται όσοι λένε πως έπεσαν τάχα από τα σύνναφα, όταν είδα να ξεφεύγουν από τον επίσημο έλεγχο τα επεισόδια και ο μηχανισμός του μαγίστρου των θείων οφικίων, 1.200 χαφιέδες περιτρέχοντες στα σοδούς να εξαρθρώνεται αμέσως μόλις οι στασιαστές συμφώνησαν να αναγνωρίζονται μεταξύ τους με το λιγότερο απροσδόκητο σύνθημα. Νίκα. Αν θέλουμε να αναζητήσουμε την πρωταρχική αιτία, θα την βρούμε στο χώρο που καλύπτει η κονίστρα του υποδρόμου και όπου τα πάντα ήσαν αντιφατικά εξ αρχής. Ακόμη και άμμοστο, με το αίμα των εκτελέσεων και το αρωματικό πριονίδι του κέντρου. Υπάρχουν και άλλοι χώροι, βεβαίω, όπου το πλήθο συγκεντρώνεται. Όμω στην αγορά, συγκεντρώνεται για να σκορπιστεί αμέσω και να τρυπώσει στα πολυόροφα καταστήματα. Και τη νύχτα, ο των λαμπτήρων. Όλο τζάμι και φώτα τύπου βοβός μένει ανοιχτός, ώστε να καταναλώνουμε επί 24 όρου βάσεω. Στα Βαλανία, ε, από τότε που επεκράτησε ο χριστιανισμός το δημόσιο λουτρό δεν είναι πια της μόδας. Και τα θέατρα, ο χρυσότομο προαιώνος τα καταπόντισε στα τάρταρα της υποκουλτούρας όπου και παραμένουν έστω και να μας έδωσαν τη σεπτή αυτοκράτηρα. Φυσικά, η αγαλίασή του για την καταστολή της εξέγερσης στην Αντιόχεια, όπου σφραγίστηκαν όλοι τούτοι οι τόποι όπου το πλήθος ηρέει κατέθιμον, αποκάλυψε πως και σε αυτά τα απαλωτριωμένα μέρη κάτι επίφοβο διασώζεται, ξεθυμασμένο και μίζερο έστω. Προπάντων στα θέατρα, όπου οι μίμοι και οι παντομίμες δίνουν μια άλλη γλώσσα στο πλήθος, να πει τα δικά του. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε, που ήδη το πιο αμεταγλώτιστο και βάναυσο κομμάτι του θεάματος οι ακροβάτες, οι χορεύτριες μετακόμισε στην κονίστρα του υποδρόμου που φαίνεται να απορροφά όσο πάει όλη τη βουή και όλο το πάθος του φημωμένου κόσμου Last time I saw the light, was just a little love light shine, and it was burning down your eyes, so unsteady drive me blind, tonight, tonight, it's a long, long night, tonight, tonight, it's a long, long, night, tonight, tonight, I'm feeling just a little worse, feeling just a little worse. Ναι, μαζευόμαστε cry, may this be the last κι όμως ο χώρος που καλύπτει η κονίστρα του υποδρόμου είναι όλο και όλο ό,τι απέμεινε από το απέριτο επίπεδο ελεύθερο πεδίο κατά μεσή της πόλης που κατά τον Αριστοτέλη προσυδειάζει στις δημοκρατίες. Ένα θλιβερό κατάλοιπο και ταυτόχρονα μια απλή γελιογραφία του πάλε ποτέ δημόσιου χώρου που δεν υφίσταται πια ούτε στην πραγματικότητα ούτε στο φαντασιακό. Εκεί με τρόπο υποτυπώδη και χειραγωγημένο και εξαρχής νοθευμένο από τη μαζική διασκέδαση και το βιομηχανικό θέαμα, οι άνθρωποι που δεν έχουν ούτε ψήφο, ούτε φωνή, παροχετεύουν την εναντίωσή τους. Και αμέσως πάλι την αποπροσανατολίζουν. Αμέσως. Οι ηγέτες των οργανωμένων οπαδών, των δήμων, είναι όλοι φύρμες του θέαματος. Μην το ξεχνάμε αυτό. Και όλοι διορισμένοι από την κυβέρνηση και τόσο φερέγγι ώστε η κοινή λέξη κομπίνα που αρχικά σήμαινε σύνθεμα περί των δρομικών ζώων γενόμενων κατακέλευση του επάρχου η λίστα με τα άλογα που θα τρέξουν δηλαδή και με τη σειρά η τους περιλαμβάνει πια στο φάσμα των σημασιών της και τις λαθροχυρίες και τις τιμένες κληρώσεις και το λότο ή το στίχημα βέβαια I got a big a big desire I want a world set on fire έτσι, από τη μια μεριά του ο υπόδρομος είναι το ιδανικό χαλινάρι για τον όχλο και ακόμη πιο πολύ είναι το ζενίθ του θεάματος γι' αυτό και ο ίδιος ο αυτοκράτορας του αναγνωρίζει ευθέως νομιμοποιητική λειτουργία σε πολλά επίπεδα μάλιστα δεν είναι τυχαίο που το θεωρίο του, το κάθισμα και το παλάτι του επικοινωνούν και που η ανάρρησή του σκηνοθετείται εδώ, ενώπιον του αλλαλάζοντος πλήθους. Δεν είναι τυχαίο επίσης που η ταυτοχρόνως απόλυτα βίαιη και απολύτως ελεγχόμενη αντιπαλότητα των Δήμων, των Πράσινων και των Βένετων πια δηλαδή, γιατί ρούσιου και Αλβάτους έχουμε να δούμε από την εποχή του Αναστάσιου, έρεται ο Σάκης υπάρχει λόγος, οπότε και μετατρέπονται σε πολυτοφυλακή ή σε στρατό εθελοντών. Δεν είναι τυχαίος εν τέλει και ο απροκάλυπτος φατριασμός του δικού μας αυτοκράτορα υπέρ των κατάτι ασθενέστερων Βένετων, που μετέτρεψε τον σκληρό πυρήνα του σε συμμορία παρακρατικών, προκαλώντας και τα ανάλογα αντίμετρα εκ μέρου των Πρασίνων.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 Οι ομάδες των νεαρών με τα αξίριστα γένια και τη Χέτη και τη φράτζα στο μέτωπο τρομοκρατούν όλη την πόλη και το κέρδος για τον αυτοκράτορα είναι διπλό. Αφενός διαθέτει μια στρατιά τραμπούκων, το ξάφρισμα από στις τάξεις, η ιδιαίτερα χρήσιμη τώρα που μένεται η σύγκρουσή του με τη Σύγκλιτο. Γιατί η Συγκλιτική δεν χώνεψαν, όχι ακόμα τουλάχιστον, ούτε τον Ιουστινιάνιο κώδικα του τριβωνιανού που κλόνισε το νομικό στάτους τους, ούτε τις μεταρρυθμίσεις του τσάρου της οικονομίας Ιωάννη Καπαδόκη. Αφετέρου, εξαντλεί την ισχύ των ίδιων των δήμων, παροξύνοντας τη μεταξύ τους έριδα, γιατί και οι δήμοι, όπως η Σύγκλιτος, έναν ενάμιση αιώνα τώρα, πήγαιναν να ξαναμπούν εν μέρη στο παιχνίδι της εξουσίας, εκτοπίζοντας το στρατό. Just a worse. Just a worse than κι άλλωστε Καθε αυτήν η επιλογή των Βένετων Δεν ήταν τυχαία Όσο και αν θα μπωσε, Όσο και αν παιδεύτηκαν Κάποια αγνά χαρακτηριστικά Διακρίνονται ακόμη Ίσως δεν είναι εντελώ ψέμα Το ότι οι Βένετοι είναι πιο ορθόδοξοι Δηλαδή χαλκιδόνοι Πιο παραδοσιακοί δεμένει με την παλιά καλή τάξη γεωκτημόνων. Έτσι, η προσφυγιά που εξαιτίας του ίδιου κατακουζινού κουζινού σειρέει στην πόλη από τις ρημαγμένε πια επαρχίες της Ανατολής και οι μονοφυσίτες που ήσαν ανέκαθεν λαϊκά στοιχεία και οι παρείες εν γέννη, όλοι συμπιέζονται διπλά μέσα στις τάξεις των πράσινων. Στριμώγνονται από τις αντίπαλες συμμορίες, τις χτενισμένες σε στυλ πάνκ, ουνική μόδα το λένε. Και ταυτόχρονα γίνονται υποχείριο των τραπεζιτών και των συγκλητικών.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 I got big Απ την άλλη μεριά όμως ολα τούτα είναι ένα εξαιρετικά παρακινδυνευμένο παιχνίδι. Γιατί, όπως αναμειγνύονται κέδρος και αίμα στην άμμο, έτσι, στα ορλιαχτά του πλήθους που σαλεύει στις κερκίδες, όσο και αν τα ρυθμίζουν οι κράχτες, αναμειγνύονται η ψευδή συνείδηση και ένα επίμονο στοιχειώδες κοινό περιδικαίου αίσθημα. Στείνεται ένας δημόσιος διάλογος, αλλά... Καλό θα ήταν να παραμείνει εικονικός σαν σε πάνελ. Ο κόσμος εκφωνεί έμετρα τα παράπονά του, τα άκτα και ο τελάλης ανταπαντά εκ μέρου του αυτοκράτορα. Αντίθετα όμως από ό,τι συμβαίνει στα πάνελ, το πλήθος είναι εκεί, παρόντες, ενσώματοι, τυφλωμένοι και απαυδημένοι μαζί. Και η κατάσταση είναι στην πραγματικότητα άθλια ακόμη και αν δεν λάβουμε υπόψη τη διαφθορά που ο κόσμος την έχει τούμπανο και ο ιστορικός προκόπιος από του Καμάρι. Στοιχεία για την αγορά χαλκού Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κοροπούλης